Στοίχη 17 ως 40, ο Κύριος διδάσκει και εκτελεί θεία έργα εν συνεργία μετά του πατρό Του. 17. Ο Ιησούς όμω, στου τους Ιουδαίους που τόσων πολύ τον εμίσουν, έδωκε την εξή όχι μόνον εδημιούργησεν, αλλά και κυβερνά των κόσμων και προνοή περί αυτού. Κι εγώ λοιπόν, ο θεος και πατηρ μου εργαζεται ως τωρα συνεχως και ανευ διακοπης διοτι οχι μονον εδημιουργησεν αλλα και κυβερνα των κοσμων και προνοει περι αυτου κι εγω λοιπον ο υιος Του, συνεχώς εργάζομαι ως ο Πατήρ μου χωρίς να διακόπτω το σωτήριον έργων μου κατά τα Σάββατα. 18. Όταν λοιπόν ήκουσαν τους λόγους αυτούς οι Ιουδαίοι, εζήτουν ακόμη περισσότερο να τον φωνεύσουν δι' αυτό, επειδή δηλαδή όχι μόνον κατέλειε την αργία του Σαββάτου, αλλά και έλεγεν ότι έχει πατέρα του τον Θεό και έκανε τον εαυτό του ίσον προς τον Θεό. 19. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και τους είπεν, «Εν πάση αληθεία σα βεβαιώ, ότι υπάρχει απόλυτο συμφωνία μεταξύ του ιού και του Πατρός και δια τούτο ο ιό είναι ηθικώ αδύνατο να πράττει από τον εαυτόν του τίποτε εάν δεν βλέπει τον πατέρα να πράττει τούτο. Διότι εκείνα που ενεργεί ο πατήρ, τα αυτά πράττει και ο ιό, ακριβώ όπω πράττει αυτά ο πατήρ, ει τρόπον ώστε κοινή και μία είναι η θέληση και η δύναμη και η ενέργεια πατρό και ιού. 20. Η συμφωνία δε αυτή. Και η μία ενέργεια πατρός και βασίζεται και επί της αγάπης που του συνδέει, διότι ο πατήρ αγαπά με άπειρον στοργήν των ιών και δεν κρύπτει τίποτα από αυτόν, αλλά φανερώνει σε αυτόν όλα όσα πράττει ο πατήρ, ώστε και δια του ιού να ενεργούνται αυτά. Και υπερφυσικά έργα, μεγαλύτερα από τα θαύματα αυτά που έως τώρα είδατε, θα δείξει στον ενανθρωπίσαντα ιών του, ώστε να ενεργήσει και ταύτα ο ιός, για να θαυμάζετε εσείς οι οποίοι τώρα πιστείτε. 21. Ακόμη και νεκρούς θα αναστήσει ο Υιός, διότι καθώς ο πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και δίδει ζωήν σε αυτούς, έτσι και ο Υιός έχει απεριόριστον εξουσίαν και δύναμιν, ώστε να δίδει ζωήν όχι μόνον φυσικήν, αλλά και ηθικήν και πνευματικήν. Και την ηθικήν αυτήν ζωήν την μεταδίδει ισόπιον όποιον θέλει και εις κρίνει άξιον να τη μεταδώσει. 22. Έχει δε ο Υιός την εξουσίαν και την δύναμιν αυτήν απεριόριστον, διότι ο Πατήρ ούτε το έργον του κριτού δεν εφύλαξε δια των εαυτών του. Ο Πατήρ δεν δικάζει κανένα, αλλά την εξουσίαν όλην του να δικάζει και να κρίνει ποιος είναι και ποιος δεν είναι άξιος να λάβει ζωήν, την έχει δώσει στον ενανθρωπή σαν τα ιών. 23. Και έδωκεν Πατήρ όλην αυτήν την εξουσίαν εις τον Υιόν, για να τιμούν καθώς τιμούν και λατρεύουν τον πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Ιόν, δεν τιμά ούτε τον πατέρα, ο οποίο απέστειλεν αυτόν στον κόσμο. 24. Ναι, ο πατήρ παρεχώρησεν στον Ιόν εξουσίαν να δίδει ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει και κολπώνεται τη διδασκαλία μου και πιστεύει στον πατέρα μου, ο οποίο με έστειλεν στον κόσμο, έχει από αυτή τη στιγμή που επίστευσε ζωή αιώνιων και δεν θα υποβληθεί. Αυτός η δίκοιν και κρίσιν, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον πνευματικό τη αμαρτίας θάνατον, ή την αθάνατον και αιωνίαν ζωήν. 25. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι ένεκα της αμαρτίας νεκροί πνευματικός άνθρωποι θα ακούσουν τη διδασκαλία του ιού του Θεού, που ω άλλη φωνή προσκλήσεως θα απευθυνθεί προς αυτούς και όσοι θα ακούσουν με πρόθυμα τα αυτιά τη ψυχής των τη φωνή αυτή και θα εγκολπωθούν τα όσα αυτοί διδάσκει και παραγγέλει θα ζήσουν την αιωνία ζωήν. 26. Θα ζήσουν δε διότι ο ιός η την φωνή και διδασκαλίαν του οποίου υπακούν είναι πηγή ζωή. Πράγματι, καθώ ο πατήρ έχει ζωήν μέσα του και είναι ζωή από τον εαυτόν του έτσι έδωκε εκεί στον ενανθρωπής ανταϊόν του να έχει μέσα του ζωήν και να μεταδίδει αυτήν και στου άλλου. 27. Και έδωκεν ακόμη σε αυτόν εξουσίαν να δικάζει και να ενεργεί ω κριτή, διότι είναι ο Μεσσίας που έγινε άνθρωπος και εξομοιώθει προς εκείνους τον οποίον είναι κριτή. 28. Μη εκπλήτεστε δι' αυτό που σα είπα. Θα συμβούν πολύ θαυμαστότερα από αυτό». Διότι έρχεται ώρα κατά την οποία όλοι πεθαμένοι που θα ευρίσκονται έως τότε στα μνήματα θα ακούσουν την φωνή του Ιούτου του Θεού που θα τους διατάσσει να αναστηθούν. 29. Και θα βγουν όλοι από τα μνήματα και όσοι μεν έπραξαν κατά τον επίγειον βίον του τα αγαθά θα αναστηθούν για να απολαύσουν ζωήν αιώνιων και μακαρίαν. Εκείνοι δε που έπραξαν τα κακά θα αναστηθούν για να δικαστούν και κατακριθούν. 30. «Θα δικαστούν δε από εμέ με πάσαν δικαιοσύνη. διότι εγώ και τώρα και πάντοτε δεν δίναμε να πράττω τίποτε από τον εαυτόν μου, το οποίο να μη θέλει και ο πατήρ μου. Καθώς ακούω από τον πατέρα, κρίνω σύμφωνα προς ό,τι ο πατήρ προσεμέ εμέ τον ενανθρωπίσαν τα ιόν του λέγειν. Και οι κρίσει μου λοιπόν είναι δικαία, διότι δεν ζητώ να στήσω το θέλημά μου» αλλά το θέλημα του πατρός μου, ο οποίος με έστειλεν στον τον κόσμο και ο οποίος είναι εις όλα δίκαιος. 31. Ίσως θα μου είπετε ότι δεν πιστεύομαι εις αυτά που λέγεις για τον εαυτό σου, διότι στηρίζονται εις η δική σου εγωιστική μαρτυρία. Πράγματι, εάν εγώ μόνος δίδω μαρτυρίαν για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου δεν είναι αξιόπιστος. 32. Άλλος όμως δίδει μαρτυρίαν διέμες, ο Επουράνιο Πατήρ και λόγω τη ιδιαιτέρα σχέσεώ μου προ αυτόν, πληροφορείται αλανθάστοση συνείδησή μου και γνωρίζω καλώ ότι είναι αληθή η μαρτυρία την οποία μαρτυρεί δι' εμένα. 33. Επειδή όμω εσεί δεν ακούετε την φωνή αυτήν του πατρός μου και επιμένετε να ζητείτε εξωτερικά μαρτυρία, σα υπενθυμίζω ότι εσεί έχετε στείλει απεσταλμένου προ τον Ιωάννη και εκείνο έχει δώσει προπολού μαρτυρία για την αλήθεια. 34. Εγώ όμω, ο οποίο έχω την πληροφορία την οποία ο πατήρ παρέχει αμέσω ει το εσωτερικό τη συνειδήσεώ μου, δεν βασίζομαι στην μαρτυρία η οποία δίδεται από άνθρωπον, έστω και αν ο άνθρωπο αυτό είναι ο Ιωάννη. Αλλά λέγω τα αυτά για τη μαρτυρία του Ιωάννου, διαναπιστείτε να πιστείτε τουλάχιστον από τη μαρτυρία ανθρώπου τον οποίον θεωρείτε κι εσεί αξιόπιστον και σωθείτε. 35. Εκείνος δεν ήταν όπως εγώ ο ήλιος της δικαιοσύνης, αλλά το ο που δεν είχε να από τον εαυτόν του φως, αλλά αυτόν το Άγιο Πνεύμα και δι' αυτό εφώτιζε. Σείς δε θελήσατε να χαρείτε με το φως της δασκαλίας του, αλλά δυστυχώς δύο λίγων μόνον καιρών. 36. Εγώ όμως έχω να σας προβάλλω ανλάνθαστον μαρτυρίαν, η οποία είναι μεγαλυτέρα από την μαρτυρία του Ιωάννου. «Διότι όλοι οι θαυμαστοί δράσει μου ω μεσίου με τα θαύματα και καταπληκτικά έργα που μου ανέθεσαν ο πατήρ για να φέρω εις με τη δύναμή του, αυτά τα έργα τα οποία μόνος εγώ επιτελώ, μαρτυρούν δι' ότι ο πατήρ με έχει αποστήλει στον κόσμον». 37. «Και ο πατήρ που με απέστειλενε στον κόσμο, αυτός έχει δώσει προπολού εις γραφά Αγίας Γραφάς μαρτυρίαν δι' εμέ. Ούτε τη φωνή του έχετε ακούσει ποτέ έως τώρα». Ούτε τη μορφή του έχετε ήδη, διότι ο Θεός είναι αόρατος και δεν τον αντιλαμβάνετε κανεί με τα σωματικά αισθήσεις. Συνεπώς και τη μαρτυρία του θα έπρεπε να τη ζητήσετε στα τα 38. Αλλά εσείς και των λόγων του Θεού που περιέχετε στις Αγίες γραφά δεν τον έχετε εγκολπωθεί ώστε να κατοικεί μέσα σας. Και απόδειξη τούτου είναι το ότι εις αυτόν τον οποίον εκείνος ο πατήρ απέστειλενε στον κόσμο, εις τούτων δεν πιστεύετε. 39. Εξετάζεται με προσκόληση στο εξωτερικό γράμματας Αγίας Γραφάς, διότι νομίζετε ότι με μόνη την ανάγνωση και την εξέταση τάφτην θα έχετε ζωή νεόνιων. Και εκείνοι είναι που μαρτυρούν δι' εμέ. 40. Κι όμως, παρά την περιεμού μαρτυρία των γραφών, δεν θέλετε να έλθετε προς εμέδια να έχετε ζωή νεώνιον.